Ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σα το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύτης εισέρχεται με όλα τα προφυλάξει στην έρημον πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια. Μην ταράζεστε πριν 74 χρόνια. Τέτοια ώρα. Στα κατάκλειστα σπίτια, απ' έξω, από του δρόμου, ερχόντουσαν οι δυνάμει τη Σωτηρίου τότε Γερμανία να σώσουν την Ελλάδα. Ξέρουμε πώ τη σώσανε. Ε, κάποιοι λένε, κακή ότι με κάποιο τρόπο έρχονται και τώρα. Όχι βεβαίω από την κυφσιά από πάνω, δεν έγινε παράδοση στην κυφσιά. Και δεν είναι κατάκλειστα τα σπίτια, γιατί αυτό είναι το κομβικό στην όλη υπόθεση. Αυτάσαν σήμερα, 27 Απριλίου του 1941, όταν οι Γερμανοί έμπαιναν στην Αθήνα. Το επακολούθησε, το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε, το συζητάμε, ειδικά του τελευταίου μήνε έχει έρθει στην επικαιρότητα με τι γερμανικέ επανορθώσει και με όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε από αυτό, έτσι κι αλλιώ δεν είμαστε εδώ επαιτία εκπομπή. Στο σήμερα θα έρθουμε με κάποιε αναφορέ και στο χτε, πάντα συμβαίνει αυτό. Ακόμη και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει βγει εκτό ορίων. Σε αυτόν τον τόπο, όλοι έχουν βγει εκτό ορίων, ακόμη και ο Προκόπης Παυλόπουλο, εκτό από τον ελληνικό λαό. Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και κυρίω η λαϊκή δημιουργία των τελευταίων ευ, α, εκλογών μου επιβάλλουν να κάνω τα πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου αγγίζοντας και τα όρια ακόμα των αρμοδιοτήτων μου ώστε η πορεία της Ελλάδας να είναι αδιατάρακτη εντός Ευρώπης και εντός Ευρωζώνης. Μαρατζά, μαρατζά. Γύρωτα και του σε μέρε τη καμπύτατο, θα κάνω όχι απλώ αυτό που με αναλογεί. Θα και αυτό Το οποίο ενδεχομένω φαίνεται ότι τι του τη Απομάζουμε είναι η αλήθεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Θυμόμαστε εκείνη την αντίδρασή του στο χαστούκι της Κανέλη και δεν θέλουμε αυτά να επαναληφθούν και σε επίπεδο Ευρώπης γιατί... Έχουμε που έχουμε θέματα με τον Βαρουφάκη, με όλη την κυβέρνηση. Θα έχουμε θέμα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εποχές, όπως τη Δημοκρατία. Δύσκολε εποχέ, όπω ακούσα πρώτη είδηση. Τον διώξανε τον Γιάννη από τη διαπραγματευτική ομάδα, όχι με το ένανι. Από τη διαπραγματευτική ομάδα, όχι από Υπουργό Οικονομικών. Πια μόνο συνεντεύξει. Ο Γιάννη Βαρουφάκη αυτό του έμεινε, φωτογραφίσει και τα γνωστά που τα κάνει τόσο ωραία, γιατί πριν λίγο. Ανακοινώθηκε ότι βγαίνει από αυτή την ομάδα. επικεφαλής θα είναι ο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Εδώ στην Αθήνα τα κλιμάκια θα τα έχει ο Σπύρο Σαγιά. Και έξω τα άλλα κλιμάκια, ή πολλά κλιμάκια έχουν μαζευτεί, είναι που δεν θα μιλούσαμε με όλου αυτού. Θα την ευθύνη τον έξω την έχει ο Γιώργο Χουλιαράκη. Βαρουφάκη δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στο γνωστό lifestyle που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Παρόλα αυτά, λίγο πριν φύγει από εκεί, ε, άφησε πίσω το ένα πολύ σωστό, πολύ σωστό νόμο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά του ύπνου. Φόρος ύπνου, ε! Δεν είναι φόρος ύπνου. Αυτό τι σημαίνει, Γιώργο? Ότι όταν κοιμάται κάποιος θα πληρώνει αυξημένο φόρο. Μπράβο! Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά ε, του ύπνου. Φόρος ύπνου, ε. Δεν είναι φόρος ύπνου. Εάν χρειαστεί να βάλω έκτατο φόρο, γι' αυτό θα το κάνω. Αλλά θα το κάνω σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Ε. Θα μπει ένα όριο, δηλαδή. Προφανώς. Έτσι. Θα είναι στοχευμένο. 21% ήταν αυτό το ροχαλιτό. Είναι ο φόρος ύπνου βεβαίω ο Αυτιάς είπε, φόρος πολυτελού ύπνου. Είναι αυτά όσοι θα κοιμούνται, θα διανεκτερεύουν στα πεντάστερα τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα. Εμεί κόψαμε όμως το πολυτελούς για να μείνει ο φόρος ύπνου δίνουμε ιδέες για το πώς θα λυθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει ξαφνικά μια ωραία πρωία. Είναι μια ωραία λύση, όλοι κοιμόμαστε. Σχεδόν ημισυροχαλίζουν, οπότε αυτό ο φόρο θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και δεν θα χρειαστεί και πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία διαφωνεί ακόμη και ο Προεδρεύων τη Βουλή όταν λείπει ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξη Μητρόπουλο. Ολοκληρώνω. Δύο φορέ ντροπή μου που δεν εφαρμόζω αυτέ τι διατάξει. Ένα εκατομμύριο φορέ ντροπή του που επιβάλλει να οδηγήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λέλλαξη. Τον τροπή απαλήθεται. Τον τροπή. Το απαλήφεται με τη συνένεσή σα για τι δύο πλευρέ. Το ντροπή απαλήφεται. τώρα δεν είναι και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου το μεγαλείο τη δημοκρατία. Σε κουμπί σα ή κανένα σιωσπορέ Θα έρθει θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. Τελευταίο είναι για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Λείπει, στο εξωτερικό έλειπε, σε κάτι επισκέψει εκεί, εθιμοτυπικέ και όλα αυτά που συμβαίνουν συνήθω. Αλλά από κάτω τα ποντίκια χορεύανε και μάλιστα την ηρωνεύονταν την παρουσία τη, γενικότερα τη δράση τη στο Προεδρείο τη Βουλή. Είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος που προειδοποίησε ότι θα έρθει από Δευτέρα. Το θέμα έθεσε, ότι μα λείπει η ζωή δηλαδή. Αυτό είναι το κορυφαίο θέμα. Ο Βορύδη στον Μητρόπουλο. Στη συγκεκριμένη συζήτηση μας έλειψε η Πρόεδρος μας. Την αναζητούμε. Μας έλειψε. Θα έρθει, θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. <laughs> θα έρθει, σοβάτε <laughs> και, και θα αναπολύτε αυτά που μου λέτε στο διάδρομο. Συνεχίζω. Θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. Ερμηνεύετε πώ. Έτσι όπω όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ή κάτι άλλο επίση ήθελα να πει ο ποιητή και όποιο δώσει ερμηνεία έχει κάνει μόλι ένα σεξιστικό σχόλιο ή ένα μπούλινγκ κατά τη Προέδρου τη Βούλη. δεν υπάρχει απάντηση, όπω δεν υπάρχει και στα υπόλοιπα. Ο Βορύδη ονειρεύεται μάλλον ω εφιάλτη. ο εφιάλτη το βλέπει. Συνεργασία με την αριστερά. Η κυβέρνησή σα δεν είναι που διαπραγματεύεται και πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Εμεί σα λέμε, σα δυσκόλευε κανεί σε κάτι. Α, όχι, τι να σα χειροκροτούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε εμείς με ένα πρόγραμμα τη αριστερά. Ο Θεός θα φυλάξει. Ο Θεός θα φυλάξει. Η χώρα βουλιάζει και έχει ξεκινήσει ένα καθημερινό ντους. Επειδή βουλιάζει. Αφού θα βουλιάξει όμω και θα είναι βρεγμένη, παρόλα αυτά κάνει ντου ο Σαμάρα, τα λέει αυτό, απερχόμενο επιτυχημένο σωτήρα αυτού του τόπου, Αντώνη Σαμάρα. Η αντικατάσταση του Βαρουφάκη από το, την ομάδα που αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση από τον Ευκλήδη Σακαλώτο ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα. Προφανώ έχει ληφθεί μετά και τα γεύματα που δεν πήγε προχτέ, μετά από όλο αυτό το σοου που Έγινε, μπορεί να μην είναι και σόου, μπορεί να έχει και βάθο σε όλα αυτά που βλέπουμε, ακούμε, παρακολουθούμε στις σχέσεις Βαρουφάκη με το εξωτερικό. Ε, μπορεί να υπάρχει και άλλο παρασκήνιο από κάτω που δεν πάει ο νους μας τώρα, αλλά κάποια στιγμή αυτά ο εστερικό του μέλλοντος και ο ιστερικό του μέλλοντος θα έχει πολλά να γράψει. Όμω, καταλητική ε, παρέμβαση και βαρύτητα στην όλη απόφαση Τσίπρα να αντικαταστήσει το Βαρουφάκη έδωσε η δήλωση τη Ντόρα πριν λίγη ώρα, πριν περίπου δύο ώρε στον Σκάι. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι μια πολύ βαρια κουβέντα αλλά την νιώθω και θα την πω. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι σήμερα αρκίδι για την Ελλάδα. Αρκίδι πραγματικό. Ο ναρκισισμός του, η λογική ότι εγώ είμαι το κέντρο της γης. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παρετηθεί. Να διευκολύνει και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Βαρουφάκη είναι σήμερα αρχήδη για την Ελλάδα. Αρχήδη πραγματικό. Η χώρα βουλιάζει και έχει ξεκινήσει ένα καθημερινό ντουζ. Άλλο το έχει ρίξει στα υδραυλικά. Ακούσαμε του χαρακτηρισμού τη δώρα. το διευκρινίζει κιόλα, τον λέει όπω τον λέει, αλλά λέει ότι είναι και πραγματικό, διότι υπάρχει και το μη πραγματικό. Αν κάποιο ξέρει τι διαφορέ, 2.11.208.200, να τι διευκρινίσει στον Αποστόλη που περιμένει με μεγάλη αγωνία. Είναι λογικό η ένταση τη Βουλή, είδαμε τις μέρες, τι προηγούμενε μέρε τι ακριβώ συνέβη, και έλειπε και η ζωή, σήμερα έρχεται, ε, να μεταφέρεται αυτή η ένταση και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Αλλά να μείνουμε λίγο στην. και στην γλώσσα τη Βουλή, αντίστοιχα να μεταφέρεται ω γλώσσα πολιτικού διαλόγου στα πολιτικά. στα τηλεοπτικά, τηλεοπτικά παράθυρα. Να μείνουμε λίγο στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι πάνε και κάποια παιδιά από πάνω, στα ανωδυτικά θεωρία, όπω λένε, παρακολουθούν επισκέψει, τα σχολεία έρχονται στο, στην πρωτεύουσα, μπαίνουν στον ναό τη Δημοκρατία και παίρνουν μαθήματα δημοκρατία. Μαθήματα ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, με αυτό το σεξ, το άγριο που γίνεται κάτω στα έδρανα και στι συζητήσει γενικότερα στην αίθουσα, δεν παίρνει κανεί μάθημα, αλλά όπως λέει πολύ σωστά ο Πρόεδρος Μητρόπουλο, παίρνει μάτι. Για να σας γιώσω κύριε, Για να κύριε, σας κύριε, Τώρα θα κύριε, πω και κύριε, για τη Μέρκελ κύριε. Είναι αυτά τα ζητήματα Που μας βάζουν Τα μπράσελ γκρουπ που λέγονται Άκου μωρέ Μα ακούστε για να μάθετε Σταματήστε να ακούσετε Παρακαλώ πολύ Ησυχία παρακαλώ Κύριε Μητσοτάκη δεν θα γίνουμε, Κύριε Υπουργέ Μα ζητήσατε Υγεία, διάλογο κυρία. και εσεί, κύριε Μητσοτάκη. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Δεν μπορεί η βουλή αυτή, σιωπή, κυρία μου, εσεί. Έχετε ζαλιστή από τι πολλέ πυρουέτε. Σταματήστε, σταματήστε. Κυρία. Κάντε, καμιά... Κάντε καμιά φωτογράφηση κυρία. ακόμα και μετά. Συνεχίστε. Λοιπόν. Ε? Να ανακοινώσω την παρουσία νέων στα Δυτικά Θεωρία που παίρνουν μάτι που παίρνουν μάτι που παίρνουν μάτι τη Είσαστε τυχεροί και τυχερές που πήρατε μάτι υψηλή δημοκρατίας σήμερα. Είμαστε τυχεροί και τυχερές που πήρατε μάτι ψηλής δημοκρατίας σήμερα. Το λέει καθαρά, το ακούσατε. Παίρνετε μάτι, πώς αφήνουν τα παιδιά, θέλει γονική συνένεση. Εκεί χρειάζεται η γονική συνένεση, όχι σαν υπόλοιπα, σύριαλ ή κινηματογραφικές ταινίες που βλέπουμε. Από τις τηλεοράσεις πάμε λίγο αντίσταση ακόμα επειδή είναι και η μέρα σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς επαιτειακή σήμερα μπήκαν οι Γερμανοί, το είπαμε σήμερα αυτός που πρέπει να αντισταθεί δεν αντιστέκεται κάνει όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν αντιστέκεται όμως υπάρχει η έκφρασή του, η εκπροσώπησή του σε ανώτατο επίπεδο που αντιστέκεται Εμείς σαν κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός ιδίως έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που τον αναλογούσαν Η Ευρώπη όμως και ιδίως η Γερμανική Ευρώπη και λυπούμε που το λέω γιατί κάποτε όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και γινόταν η Ευρώπη, σκεφτόμαστε ότι η Ευρώπη θα είναι καλύτερη επειδή η Γερμανία θα γινόταν Ευρωπαϊκή. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη γίνεται Γερμανική σε μια πολιτική αιμονών η οποία διγεί σε Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη γίνεται γερμανική. Οι Γερμανοί δεν είναι εχθροί μας. Η Γερμανία είναι φίλοι μας. Να πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε παλιότερη δηλωσή του βεβαίως ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο τελευταίοι είναι ο Σταύρος, αγαπημένος όλων, και ο Άδωνης, αγαπημένος όλων. Επίση που λένε κάτι σχετικό για του Γερμανού. Η μουσική είναι από την υπολογαγώνα Τάσα. Νομίζω ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια τζούρα μικρή, πάμε στα επίκαιρα, γιατί ακόμη και τότε όταν έφευγαν οι Γερμανοί του 44 υπήρχαν εδώ άνθρωποι που κατέγραφαν με την κάμερα και το έκαναν όλο αυτό επίκαιρα, όπω τα λέγαν τότε, να προβληθεί στις όποιε αίθουσε κινηματογράφου για να μάθει ο λαό τι ακριβώ συμβαίνει. Προσέξτε λίγο του χαρακτηρισμού για του Γερμανού. Πριν ευδοκίσουν να φύγουν οι έδειξαν την καταγωγή του. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερης σημασίας που να μην γνώρισε τι επιστημονικές ανατινάξει του. Μερικέ εικόνε από το αεροδρόμιο Τατοίου. Τίποτε όρθιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστοτέχνε στι καταστροφέ. Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή τη Γερμανία του. Το ηλεκτρικό εργοστάσιο σώθηκε ύστερα από δραματική μάχη από το ηρωικό τμήμα του Ελλά που ποσάρισε το φακό μα λίγε τη μάχη. Τα αυτοκίνητα του περιφύμου λόγου καταστροφών με τη σειρά του κατεστραμμένα. Όλα αυτά υπάρχουν και σε εικόνε. Υπάρχει αυτό το μικρό ντοκιμαντεράκι. Εδώ η Ελληνοφρένη, όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, αυτή τη βδομάδα το βράδυ, έχουμε Τσίπρα, πρωθυπουργό στον Ενικό, στον Κατζη Νικολάου, γύρω στι 11.30. Να δούμε τι έχει να πει, θα είναι και ο λαό μαζί εκεί. Πολίτε, ερωτήσει, απαντήσει, με πολύ ενδιαφέρον εξαιτία και όλων αυτών που συμβαίνουν σε μια κρίσιμη, μάλλον στην πιο κρίσιμη βδομάδα ή αυτή η επόμενη. Αντικείμεθε επόμενη. Βεβαίω, κρίσιμε είναι εβδομάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά εδώ και κανένα τρίμηνο έχουμε μπει σε πραγματικά κρίσιμε εβδομάδε. Τηλέφωνο επικοινωνία 211 200 Ξέρετε ποιο απαντάει, εσένα που θέλει να στείλει γραφεί καινού, το μήνυμα το αποστολή στο 54%. 100. Έχουμε και η ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι, realfm.gr. Ο Μάριο Καγί ρυθμίζει τον ήχο και εντό λίγων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό και τα υπόλοιπα. Έλληνε!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 Κάτι το οποίο είναι μια πολύ βαριακουβέντα αλλά τη νιώθω ξαναμπό. Ο κύριος Βαρουφάκη είναι σήμερα αρχή για την Ελλάδα. Αρχεί πραγματικό. Το πραγματικό κάνει τη διαφορά Ή τώρα, τα είπα αυτά. Ε, υπάρχουν οι Ζηριζέ πολύ καλά μου, επικοινωνούμε. Συζητάμε με προβληματισμούς με αγωνία για τον τόπο. Και υπάρχουν και βαριά άρωση τη Υριζέ. Ευτυχώ είναι λιγότερο όπω σε όλα τα κόμματα, σε όλε τι προσπάθειε που γίνονται κατά καιρούς. Εκεί δεν μπορεί να συζητήσει. Είναι λογικό. Διαβάζω εδώ στο Twitter ένας ακροατής, ο Θωμάς δεν λέω το επίθετο, λέει Ευθύνη διαπραγμάτευσης στο Βαρουφάκι, συντονισμός στο Τζακαλό το γράφει το INGR Αντικατάσταση Βαρουφάκι βλέπει η ελληνοφρένεια Οκ. Okay. Ότι εμείς και καλά εδώ βλέπουμε κάτι κακό για το Βαρουφάκι ενώ Το INGR που το επικαλεί σε σύντροφε βλέπεις και λέει κάτι καλό για τον Βαρουφάκι Ας το NGR, άσε την ελληνοφρένεια. Η διαπραγμάτευση είναι στην πιο κρίσιμη στιγμή τη. Πώ σου φαίνεται ότι έρχεται ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο προϊστάμενος και παίρνει αρμοδιότητε ή αλλάζει το συσχετισμό, εμπά περιπτώσει. Φυσιολογικό, δεν είναι ένα μήνυμα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η υποχώρηση γενικότερα, εγώ θα σου το πω κι αλλιώ. Ο Βαρουφάκη να αντιστέκεται, δεν θέλει να υπογράψει και τον τραβάει ο Τσίπρα από κάτω. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Πάντω, είτε αυτό είτε όλα τα υπόλοιπα δείχνει ότι του τραβάνε το χαλί θες λόγω συγκρούσεων θες λόγω πνεύματος αντίστασης του Γιάννη Μένανή για κάποιους λόγους εν πάση περιπτώσει το καθεστώς που ισχύει σήμερα στη διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει πριν μια βδομάδα στη διαπραγματευτική ομάδα στην πιο κρίσιμη στιγμή Τη διαπραγμάτευσης, αλλά μ' αρέσει που επικαλείσε το NGR για να αποδείξει ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, σύντροφε, βαθιά άρρωστε και βαριά άρρωστε του ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε αυτή είναι η ειδική κατηγορία, όπως πάντα ήταν οι ειδικές κατηγορίες. Δεν είναι όλοι έτσι, ευτυχώ. Πάμε τώρα όλοι μαζί να μάθουμε γραμματική από έναν δάσκαλο του γένους, τον Ηλία Παναγιώταρο. <Ρίου> Μία ερώτηση, αν θέλετε, απαντάτε, όχι προ εμά, προ όλου. Αν έχετε κάνει αυτοκριτική καθόλου, το έχετε με ε ή με αλφαγιώτα. <Ρίου> το έχετε με ε ή με αλφαγιώτα. Δηλαδή και προσωπικά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. <Ρίου> <Ρίου> <Ρίου> το μάθαμε και αυτό. Το έχετε, γράφετε και με αλφαγιώτα. Διαλέγει ο καθένα βεβαίω τι θέλει να πει, τι θέλει να σηματοδοτήσει. Λαό, αγράμματο εννοείται σε σχέση με τον ηλία, μέρο Α. Ναι. <Ρίου> <Ρίου> <Ρίου> <Ρίου> Τι περιμένω. Έλα μ' ακούς τώρα. Ακούω, ναι, και πριν σ' ακούω βέβαια. Α, πες μου. Χόρτα σαβουλιά σήμερα, Αποστόλη. Πόσο, 3 δύο ωρο. <laughs> Σκάρτα με ροκάματο, πε μου. <laughs> Πρώτη φορά αριστερά, δεν είπαμε. Ναι, ναι, μάλλον και τελευταία. Ο... Απ' τους και ίδιους αφού... κιόλας τελευταία, γιατί ό,τι αριστερό είδες, το ίδιο είδε, το πρώτο τρίμηνο, τώρα αρχίζουν τα καραδεξιά. Ναι. Τι παίρνω τα καλό του σημαίνει το πρωί στο Τι Τίπε. Λέει ότι θα καλώ το βοηθάκι, βάζει το χέρι σου στη βίβλο. Mm. Καλά το είπε. Είναι σύζε. Και βίβρο τώρα επιστρατεύσει. Τι να κάνει. Στη δικαιοσύνη Γεννοι και μεσίνη είσαι χραστική. Μη παρακαλώ σα, Μην αντιστεί έκεστε! Μην αντιστεί έκεστε! Κανένα βήμα και στη. Σουλάρα έλαγιά. Σα λέω, μην το πάμε και έτσι. Μην το πάμε. Εγώ oh. δεν είδα παιδάκι να πεθαίνει ότι δεν έχει κουλούρια Εγώ είδα αντίθετα. Την εκκλησία ιδρα είδα ιδρύματα. Όπω είναι του Μιάρχου, για παράδειγμα, το οποίο δώσανε εκατομμύρια για το θέμα τη σύντηση. Τι είπε αυτό το σκατοφωτιστικό μουτρό, Σαμαρά, ότι δεν έχει δει παιδάκια ποτέ να πεθαίνουν από την πείνα. Ναι, ναι, δεν έτυχε μπροστά στο σκηνικό προφανώ. Αυτό εννοεί. Δεν έχει δει παιδάκια. Έχει δει Ά. παιδάκι να πεθαίνει από την πείνα, ήσουν μπροστά, όχι. Να πάει το παιδάκι μπροστά του να πεθάνει, να έχει να λέει επιχείρημα. Γονείς τίποτα που έχουν αυτοκτονήσει που δεν έχουν να δώσουν τα παιδάκια, δεν έχει δει ούτε. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είδε.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 Ο τρόπος χειρισμού της υπόθεση πάντο και η εξάντληση κάθε αυστηρότητα στο πρόσωπο ενό επιχειρηματία ο οποίος είναι σε διαδικασία διευθέτησης των υποχρεώσεων του επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα, δημιουργεί προβληματισμό. Γεια σου ο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 Κλείνει 20 μέρε για 2,80 πέσου. Τα μαγαζιά στο κέντρο τη Αθήνα με τι διαδηλώσει και αυτά που δεν αφήνετε να δουλέψουν. Ήπε βρε. Τι κάτσε, Δεν Την άκουσα λίγο, Σκάι. <σχυρή> Τώρα να δεν μου βάζουν 7,51 στο λογαριασμό από τη δουλειά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, το 7,51 είναι αύξηση. <σχυρή> Μα τι του δεν μου τα έχουν βάλει. Αυτό υποσχέθηκε, Σίπρα. Στο παιδί δεν μου τα έχουν βάλει μένα. Εντάξει, μου ωραία, α μην κρατήσει και μία από τι υποσχέσει, δεν πειράζει, έχει κρατήσει όλε τι άλλε. Ξελιγώθηκα. Maratjan, Maratjan, Arrivatul Maratjan. Arrivatul Subalun, Kuni Boto del Kanone, Arrivatul del cannone È arrivato sul Arrivatul con la sulle È arrivato in το για τους λαούς της Ευρώπης η οποία είναι το σπίτι μας, μην το ξεχνάμε Αυτό... ε, τα ύστερα του κόσμου έχουν έρθει ήδη, θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε γιατί Ε, η κυβέρνηση, του Σαμαρά ζητάει συλλαλητήριο υπέρ της κάναβης στο Σύνταγμα <Γυκλή> όπου ζητάει σήμερα να γίνει αποπενικοποίηση της χρήσης της κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους, για να μπορούμε να καλλιεργούμε γλάστρες στο μπαλκόνι μας <Γυκλή> Η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά, τα λέει ο Άδωνη στη Βουλή. Είναι απόφαση του κόμματο. Οφείλουμε να αντισεβαστούμε αυτή την απόφαση. Ανοιχτή δημοκρατία είμαστε, και ο καθένα μπορεί να διαδηλώνει, να διοργανώνει εκδηλώσει για όποιο θέμα επιθυμεί και θέλει. Κρίνοντα και από την άποψη που βγάζει το κόμμα, τι απόψει και την συμπεριφορά των στελεχών, είναι το κατεξοχήν αρμόδιο κόμμα να διοργανώσει τέτοιου τύπου εκδηλώσει. Συζητάνε όλοι. Είναι λογικό με το Σαββατοκύριακο τι ακριβώ συνέβη στο Eurogroup. Ακούσαμε δηλαδή από βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλεί με μία συγκεκριμένη λέξη τον Προεδρεύοντα όταν αυτό έδωσε το λόγο και στου βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ Τον Προεδρεύοντα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Μητρόπολη. Αποκαλεί... Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν, ήταν αυτό το μικρόφωνο, με έναν εξαιρετικά αποκλειστικό τρόπο στον Προεδρεύοντα που ήταν πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, πόλες, τέριγες, με και το γνωστό. Πράδες... Ελληνικό, την με τιμή. την γνωστή ελληνική λέξη που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και... Ξέρετε, κύριε, το έπεισε εμά χθε. φιλοκαλούμε με τευτελεία και φιλοσοφούμε άνευ μαλακία. Στο άνευ μαλακία πήγε και ο κύριο Μητρόπουλο από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβουμε ποιου έχουμε Στη Βουλή, όσα έγιναν, όχι στο Eurogroup. Αυτή ήταν η ανάλυση εδώ συναδέλφων και του Αδόνιδο Γεωργιάδιο. Θουκιδίδη το έχει πει στο ίδιο πάνελ. Εκεί δίπλα ήταν και ο Μιχελογιανάκη. Yeah. Εδώ τώρα κάνει ένα λάθο ο Βαρβάτη. Κάτι και δεν συμβάζει μια αναγκύρωση. Τι μαλαγέ είναι αυτέ. <laughs> δηλαδή, <ποιά ανακοίνω>? <laughs> <laughs> <Άκου τώρα>. <laughs> <laughs> τι αναγκύρωση. Απ' το πρώτο. Τι αναγκύρωση. Τι αναγκύρωση. Λέει, ήθελα λέει, να πω με την παρέα μου και δεν πήγα δεσμικά. Σε ποιο λογοδοτήρε. Στου εταίρου, στου κλάρτε, στου διαφθαρμένου. Ρίγνει την αξιοπρέπεια ενό ελληνικού κράτου να πούμε. Και λογοδοτή, αν πα στο, στο, στο, στο θεσμικό για μα ή Τι μαλαγέ είναι αυτέ. Τι έκανε ο Βαρφέξου που πώ Μαλαξία έκανε. Γιατί, Εβά, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κάνουμε και καμιά. Περάσει ώρα. Ζητώ συγγνώμη να του πιούστε θεατέ. Είναι το ιστορικό. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο. Κυρίε και Και στο Eurogroup τελικά. Τα ίδια συμβαίνουν είτε στη Βουλή, όπω λέει ο Άδωνη, είτε στο Eurogroup, όπω λέει ο Μιχελιογεννάκη και χωρί μπύμπι. Γιατί βάζει αυτό το τσού εκεί αντί για το κάπα και βγαίνει πολύ ωραίο. Ο λαό μέρο βου. Ναι. Απάντα πιο γλυκά, ρε, τι μα... Θες, ρε μα. Τι θεραμάτε που θα πατήσει γλυκά Τι είμαι εγώ κανένα τεθασμένο. θα γίνει. Εγώ με τις ε, τις απάντα, ρε, λιμέρα, σα... τι αντρική σχολή. Τη αντρική, απάντα, Ρελεσφαί, καλημέρα Τι θε να σου πω, δηλαδή, άμα σου λέγα, χαρούλα, πιπονάκι, κόσμος, λέγεται παρακαλώ θα ήταν καλύτερα. Ναι. Κόσμο yeah. λέγεται παρακαλώ. Θα γίνει πιο όπα, μα... με μα... Μα... Συζήτηση, δεν έχω Όχι, για μένα δίπλα. Τι Θα χορεύει απ' έξω και τέτοια. Ναι, μετά έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα και τα υπόλοιπα. Να το βάλει με ένα τραγούδι έτσι ωραίο ανεβαστικό. Ποιο είναι το ανεβαστικό τραγούδι? Βάλε εκεί αυτό το Άιντε, Άιντε, το, το σουξέ. Το... Τι σε πιάνει και με ψάχνει, τι λέει και τρελένε. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Και για να ξέρετε, θα Άρα είναι και εκατοντάδε χιλιάδε κόσμο στο Σύνταγμα. Τι σε πιάνει και με ψάχνει και τρελένε. Dla Ela, jaki okolo oglądasz w tej chwili przed sobą, ten dzsami. Jestem perez, aż mi mówi, nie, Πει. Εγώ μου ρε ταχωπίε και μια, δύο φορέ τρει-πέντε δέκα περάσει κατικό ή τι να κάνω. Το είναι αυτό, το καταλαβαίνει, έφερε ο κόσμο, δεν ξέρουν και αυτή την πατάνε. Αυτά βλέπει και λεφτά λε κάθε μέρα. Κάπω εμείς... πρέπει να ανέβω και εγώ, δεν κατάλαβα. Μόνο ε... ο πλήρω ο παπαδόλο που παίρνει τα κομμάτια από πίσω να υπάρχουν, δεν τα χρησιμοποιεί, αλλά θέλει να νιώθει ότι οπότε στο στην υγειά μα έχει, ε... έχει κομμένα. Το νιώθει, ε... έχει. παίρνει την άβρα του ρουφάφιε το αίμα. Έτσι κι εγώ. Και εμεί και για να σου πει. Καλέ σοβαρά θα συζητάμε. Σε Σαινιάζεται έναν την ώρα που σου συζητάω εγώ, κοιτάω το κορδόνι τη απέξω. Τι τραβάσει και σίγουρα από το Ζώα, ζώα, ζώρηκα. Την αριστερά μου μέσα. Αυτή η έξιμη ρύθμιση τη αγορά εργασία είναι κάτι σε την 6 μισήτητα, την 6η χύτρα, το έχεινούχο κτλ. Κάτι τέτοιο. Το παραγγελισ, το πιστεύει και μετά πολύ χαλάει. Την έχουμε δώσει εμεί στην παραγγελία. Ναι. Στη μεγάλη καπιταλιστική είναι αγορά. Στη μεγάλη των καπιταλιστών σχολή θα μπορούσε να πει. Ε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακού. Μ' Ναι, ναι. Hey, τηλεφωνώ για ένα διαγωνισμό και κερδίσαμε κάτι εισιτήρια για την Αγγελάκα. Α, συγχαρητήρια, τι θέλω να κάνω εγώ. Hey, δεν έπρεπε να πάρουμε στο δικό σου τον αριθμό. Ναι, έπρεπε να πάρετε. Από πού τα κερδίσατε? Έγινε η συναυλία. Χάσατε. Α, ah, κατάλαβα ποιο είναι. Ποιο είναι, Μου κάνανε πλάκα. Αποκλείεται, εγώ είμαι ο Γιάννης ο ίδιο. Αποστολή εσεί, ε? Όχι, είμαι ο Γιάννη, ο Αγγελάκα. <laughs> Θα σα τραγουδήσω λίγο την κατιούσα. <laughs> Yeah. Αποστολή χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά μου κάνει λάθο. Θα μου κάνει ο άντρα μου πλάκα. Είναι μαλάκα, μαλάκα. Oh, είναι ναι, μην το σε παρακαλώ πολύ. Δεν που φαινά, που πουθενά, πουθενά, πουθενά. Λοιπόν, σα αφήνω. Γεια. Yeah. Ναι. Α, μεγάλη από εκεί προσεπέρνω. Τη μαρτυρική μεγαλώνει ό,τι να μου κάνεις μωρέ πολλάν, αγαπώ σα. Ελάτε δεν καλά γαλάρε. Δεν με ακού καλάν δεν με πολλάν. Πολλάν μοιάζει και με του Σαμαράν το παλιόν το κόμμα των επιτυχημένων. Με Άδωνιν και καγκλαμάνιν μέσα. Και μουρούτιν να μην ξεχνιόμαστε. Όλα τα τσικών ήταν από τότε. Πε μου Πώ την επόμενη κυβέρνηση, Κουκουέ η χρυσή θα είναι. χρυσή <ΣΟΥΟΥ> το βάζετε το Λούτζαν το βγάζεται και σε κονσέραν. <ΣΠΟ> Θέλω να μου πει τι εμπειρίου από τη χρυροκοπία <ΣΠΟ> τη <ΣΠΟ> κύπων, <Κύπρου. ΣΠ> Μίλα μου λίγο για σάλ. Εμεί θα δε βγάλουμε σε λίγο καιρό. Πού θα βάλει. Ναι, φασιστικό κόμμα εσεί δεν έχετε ισχυρό εκεί πέρα αν μόνο κομμουνισμών έχετε εκεί με το Χριστόφια που είχατε και σα εξαιράσπονε. Αυτόν τον δεμένε των κομισμών που λέμε. Εγώ προσθελέ και δεξιά όχι και να βγει ο πιο. Γλιτώσατε από την έλαββα του κομμισμού του Χριστόφιαν και ανιζανε πάλι η Σαμαρική στα πράγματα. Καλύτερη να έχω σε καλά τα φιλιά μου Αν και στην Αλέξια καιρό, έχει να εμφανιστεί. η Αλέξια, Νη βασιλείο. Έλα, γεια σου! Η κυβέρνηση του Σαμαρά ζητάει συλλαλητήριο υπέρ τη Κάναβη στο Σύνταγμα όπου ζητάει. Σήμερα να γίνει τη της χρήσης κάναβης Για ψυχαγωγικούς λόγους Για να μπορούμε να καλλιεργούμε γλάστρες Στο μπαλκόνι μας Και στον κήπο Δεν το είπε αλλά εννοείται και στον κήπο ε, Λέει εδώ ένα στο Twitter Ο Γρηγόρης Αρκαδίν Είπε σύντροφο ένας η ελληνοφρένη Έπεσε και αυτό το κάστρο Μα το έχουμε πει και παλιά Τους θεωρούμε και όλα Μεγάλο κομμάτι των Ο συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ, του θεωρούμε συντρόφου, αγωνιστέ, μαχητέ. Για τα ίδια άλλωστε αγωνιζόμαστε ή πιστεύουμε. Α το αγωνιζόμαστε με μεγάλη κουβέντα. Στα ίδια πιστεύουμε η Ευρώπη να είναι το σπίτι μα, ότι θα βρούμε άκρη με αυτό τον Σόιμπλε, με αυτή τη Μέρκελ, με αυτή την αντίληψη. Ό,τι και μνημόνιο να μην είχαμε, όλα θα ήταν καλά. Οι παλιέ αξίε τη Ευρώπη με τι ελαστικέ σχέσει εργασία, με τετράωρο, οχτάωρο, τρίωρο, μονόωρο, κάτι ατομικέ συμβάσει. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που τα είχαμε ζήσει και στι καλέ εποχέ, πόσο μάλλον. Στο μνημόνιο που τώρα έρχεται και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αντίθετα, στο μέχρι ώρα, στα μέχρι τώρα μνημόνια έρχεται να προσθεθεί ένα ωραίο μνημόνιο αξιοπρέπεια, το οποίο θα κληθείτε όλοι εσεί, όλοι εμεί να το εγκρίνουμε, ψηφίσουμε από ό,τι φαίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά θα, θα μα τα πει τα πολλά το βράδυ ο Πρωθυπουργό που είναι στο Χατζη Νικολάου. Εμεί εδώ την. Αλληλεγγύη, και αλληλεγγύη. Ήταν η Ευρώπη τη αλληλεγγύη, αποδεικνύεται αυτό και τα τελευταία χρόνια κυρίω. Και πριν βέβαια. Ε, για το Βαρουφάκι, τα ξέρετε, τα, τα ακούσε, Ο καθένα έχει άλλη άποψη. Μ' αρέσει που έχετε τη δικαιολογία πριν το γεγονό. έτοιμη, αυτό είναι ένα γνώρισμα του πραγματικά αριστερού. Ότι έχει τη δικαιολογία πριν από το ίδιο το γεγονό. Ποιο όμω έβγαλε το Βαρουφάκι και τον έχουμε τώρα όλοι εμεί εδώ και τσαντίζει του ξένου. Και πού να ξέρατε, κύριε Γεωργιάδη, ότι όντω εγώ τον ενίσχυσα πάρα πολύ, το Γιάννη Το Βαρουφάκι, να αρχίσει να γράφει στο πρώταγων για την οικονομία. Ένα τεράστιο μπράβο στο Σταύρο Θωδράκη που προσέφερε α, στην παγκόσμια διανόηση και στην Ελλάδα το Γιάννη Βαρουφάκη. Βουλευτή του Σταύρου είναι ο Νίκο Ορφάνο. Κύριε Ορφανέ, αν χρειαστεί το ποτάμι να βάλει πλάτη σε μια συμφωνία του κυρίου Τσίπρα ε, με του δανειστέ, με την Τρόικα, με όλου αυτού για να ξεμπλοκάρει αυτό το πράγμα και έχουμε χρόνο να ευθυγραμμίσουμε κάποια πράγματα. Το ποτάμι θα πει ναι. Η διασφάλιση τη ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα για μα δεν είναι ταπείνωση. Μπράβο! <Το> Όχι μόνο για εσά, και για άλλου δεν είναι ταπείνωση και δίνεται μια μεγάλη μάχη εντό Ευρώπη να μην είμαστε ταπεινωμένοι και το πιστεύει το 80% περίπου του ελληνικού λαού ότι εντό Ευρώπη δεν θα είμαστε ταπεινωμένοι. Μην γελάτε με τον Ορφανό, το πιστεύετε κι εσεί οι υπόλοιποι. Απλά αν το έλεγε άλλο θα το αντιμετωπίζατε διαφορετικά τώρα που το λέει Ορφανό, επειδή έχει πει και άλλα πολλά Ορφανό τον τελευταίο καιρό κυρίω. Στι ζωντανέ εκπομπέ όμω έχουμε και απρόπτα. Ευχαριστώ Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε και μεσοπασί, γρήγορο διάλειμμα, εδώ είμαστε μη φύγει κανείς, 210-48-54, 554-210-48-00-170-171-172, καλημέρα, παπάκι, sky.gr, ποιος είναι, η Μέρκελ, σοβαρορική σμάγδα, η Μέρκελ. Ήρε τηλέφωνο για τη σύνταξή τη που αλλού θα έπαιρνε, φτάνει στα όρια της σύνταξη πια. Στη Γερμανία έχουν και εκεί κάτι προβλήματα, μην ακούτε που δεν τα πολυπροβάλλουμε γιατί έχουμε τα δικά μας. Έχουν όμως και εκεί με το κοινωνικό κράτος θέματα και πήρε η Μέρκελ για τη συνταξούλα τη στον Γιώργο Τον Αυτιά που αλλού θα έπαιρνε. Λίγο πριν όμως πάρει τη, η Μέρκελ για τη συνταξούλα τη, μάθαμε από live σύνθεση πολύ σοβαρέ πληροφορίες για κάτι που μας αφορά όλου. Γιώργο, πάει κάποιος να ψωνίσει και εκείνη ναι. την ώρα βλέπει το γεωρτάκι που το φτιάχνουν επί τόπου, παίρνει το γεωρτάκι και φεύγει, έτσι Παιδιά δεν έχει. πιστεύω Παραγγέλλει, θέλει 250 γραμμάρια 500 γραμμαρίων, χιλιογραμμαρίων Το παίρνει και φεύγει, ζεστό, Καλά. ζεστό Φρεσκότατο, μυρίζει η θάλασσα Φρεσκότατο, μυρίζει θάλασσα Είναι το γιαούρτι. Χταπόδι και μυρίζει θάλασσα. Το γιαούρτι μυρίζει θάλασσα. Ήταν σε live σύνδεση. Συμβαίνουν αυτά στι καλύτερε εκπομπέ όπω ακούτε. Σκλόδι, ναι, ναι, μυρίζει αφή. θάλασσα. Κανονική, ναι. Έβλεπε μπροστά ο συνάδελφο γι' αυτό το, το είπε. Ήταν και ζεστό κιόλα στο γιαούρτι. Όλα αυτά μαζί. Τι ακριβώ συμβαίνει με τι γερμανικέ αποζημιώσει, επειδή είναι η μέρα σήμερα, να κάνουμε μια επανόρθωση. Η κυβέρνηση τη Γερμανία αποκαθιστά την αλήθεια στα περικερμανικών αποζημιώσεων και άλλε ανακρίβειε που λέγονται. Η κατοχή ήταν η πιμορφωτική εκδρομή της Βέρμαχτ στην όμορφη χώρα σας Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας Οι πυρκαλιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους Γερμανούς διατολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα Ηταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ, ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Συντρόβισα τζάκρι, το λέω αυτό γιατί ο την Τζάν στο Twitter λέω να είπε, προτείνει να πω την φράση αυτή για να κλάψουν τα προλεταριακά λουμπουτέντης. Το είπαμε λοιπόν, συντρόφισα Τζάκρη. Σα αποχαιρετούμε το βράδυ. Έχουμε τηλεπτική ελληνοφρένεια 10 παρά 10 στον Α. Λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζηνικό Λαού. Γεια σα. Νάσο, οπότε αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Θα ρίξει βόμβε. Α... Όχι, θα ρίξει άγκυρε, μην βιάζει. Πάλι... Θα ρίξει άγκυρε σε κάθε μετανάστη που πάει να περάσει απέναντι. Ττακ, με το που τον βλέπει εκεί που τα καταφέρνει, του βάζει μια γκυρούλα στο πόδι να πάει κάτω. Πάτω κατευθείαν. Λέει. Το λε και μεταναστευτική πολιτική ναι, Λοιπόν, άκου για να ξέρετε, γιατί σε κατάλαβα τώρα αντίσαι και λίγο αναλφαβήτιστος το Άντα, δεν βγαίνει από το Άντα μου στο διάολο, βγαίνει από το Άντα μου και στο διάολο, το διαθέρετε Α, σωστό. Ή oh. Άντα μου και στο γέρο διάολο, γι' αυτό πάει Αντα μου και στο γέρο διάολο, για τους συγκεκριμένους Έλα ρε Έλα. Θέλω να μου φτιάξει την τηλεοπτική λίνοφωνα, αν γίνεται. για αυτό από το The Voice να κάνει ένα battle μεταξύ Μπαλούρδου και Τσογιά. Ο Τσογιά να τραγουδάει ξέρω, το, όταν οι τράπεζε θα καίγονται. Και ο Μπαλούρδου δεν ξέρω. Βάλει κανένα δεξιό σφακιανάκι, δεν ξέρω τι μπορεί. Όταν οι θα ανακεφαλαιώνονται, α πούμε. Αυτό το ύφο, το πομπόδε για το Μίκη που είπε. Είναι επικό, νομίζω το σωστό είναι να πει επικό, ε. Είναι επικό, είναι επικό, μπράβο, μπράβο, δεν πρέπει να είναι πομπόδε. Ε, δεν ξέρουν, δεν, δεν ξέρουν. Ε. Ε, του Ενώ, έχω το... πάρει γραμματικέ, του έχω πάρει λισάρια το ένα το άλλο, δεν διαβάζει τίποτα. Είστε, είστε, όχι, είστε. είστε οι μόνοι που βάζετε τραγούδια τα οποία έχουν ποιότητα. Περίμενε, περίμενε. Απ' έξω, απ' έξω είστε... είναι σαν να μα λε να πάρουμε μουσική εκπομπή, να σταματήσουμε αυτή που κάνουμε για σα αρέσει. Όχι, όχι. Α όχι, καθώς, μουσική θα... εκπομπή. Να κάνουμε ένα κα.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 Ναι το πρωί αυτό το Να μην τον πω τον κύριε Τσο, Που έλεγε για τις συντάξεις Έχω να του προτείνω μια Και όριξη και την πρόταση. Για τι συντάξει είπε. Τις... Δεν είπε να μειώσει την κρατική διαφήμιση που έπαιρνε, α πούμε. Όχι, όχι. Ε... Αυτά ε... όχι, να μην πέσουν. Οι συντάξει να πέσουν. θα τι έκοβε. Εγώ έχω μια λύση για το ασφαλιστικό. Πολύ απλή. Κάθε μήνα θα πληρώνουμε 30.000 συνταξιούχου προ εκτέλεση. Σε τρία χρόνια έχουμε λύση για το ασφαλιστικό. Εντάξει, τώρα το... δεν είναι και άσχημο αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Βάλει ιδεούλε. Για το μεταναστευτικό έχω μια ακόμα καλύτερη. Τη η βάρκα. Την ανοίγουμε. Τελειώσαμε και από αυτό. Είδε πόσο πιο εύκολα λύνονται τα προβλήματα. Ο. Ναι. Φαντάζεσαι την Άτζελα να ερμηνεύει χατσιδάκι. Δεν έχω Φε... σταματήσει να τη φαντάζομαι. Ποια Άτζελα? Την Άτζελα, τη Δημητρίου Α, τη Δημητρίου, νόμιζα την Κερέκου. Όχι, όχι, όχι. Γιατί την Κερέκου είναι και η Ερμηνεύθερη και αυτή. μόνο. Τον Πλούταρχο Αντάρτικα και την Μπάρμπα Μπρέχτ. Περίμενει. Η Μπάρμπα Μπρέχτ, λογικό γιατί έχει... είναι και ε, καλλιτέχνητα. Η έχει μελετήσει Ο μου, ο Πλούταρχος στη δίκη Ναι. Τι θυμήθηκα. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι αριστερό. Όχι, όχι. Τι θυμήθηκες? Αλλά θυμήθηκα εγώ πιο αριστερά. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν στη Θεσσαλονίκη και από αυτά δεν θα δούμε τίποτα. Είχε. Τι, Μα, τι θυμήθηκες. Όταν, είχε, όταν είχαν τα και η περιουσία. Που η το πάμε σε μια στην ομόνια. Ακόμα να την ξεχάσω, βρε, Ναι, Δεν θα βρίσκεις ρε. τρύπα να κρυφτείς. Τσόκαρο.